Σε όλους. Πολύ ωραία αλλαγή. Πετύχαμε σήμερα χώρια ευτυχώς δεν θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, ε, να χαιρετήσω πρώτα όλους σας, ε, να πω ότι δεν ήταν προγραμματισμένη η σημερινή Τετάρτη για μουσικό ονειροδρόμιο, αλλά δεν ξέρω, κάτι μέσα μου με να κάτι μου λέγε ε, να το κάνεις ε, κάτι και δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο γιατί... Αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή φοράω ένα ζευγάρι ολοκένουργη ακουστικά, τα οποία μου ήρθαν από πολύ μακριά δωράκι. Ευχαριστώ πάρα πάρα μα πάρα, πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο που ήθελα να πω ε, ξεκινώντας ε, τη σημερινή εκπομπή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά σήμερα. Δεν ξέρω αν ακούγονται καλά, μου πει ένα παιδάκι. Εγώ όμω ε, συνεχίζω. Αποχαιρετήσω την Γκάλια, την Νίατσακ, τον Σάσπεκ, την Αλκιόνη, τον Σάκη, τον Γκουρουπό, ο Κώστας Παναγ, τον Στίμωνα, τον Χόρχε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μία ώρα ευχάριστη που μας ε, πρόσφερε. Χόρχε ο οποίος ξεκινά επίσημα τις εκπομπές του 5η 10 με 11. Δεν θα τον χάνουμε και αν σήμερα όπως είπαμε είχε τόσο λαό φαντάζομαι στις ε, ε, τακτικές <σχελίδι> του. Λοιπόν, ούτε στα όνειρά μα ε, Γκόλφο. Να χαιρετήσω και την Γκόλφο που είναι δίπλα μου, να χαιρετήσω και τον Κάρτεν Μόργκαν, την Σοφία, αν μας ακούει, ε, ανώνυμους, ε, Νεφέλη, Ναταλία Νεφέλη, Σάγκη Κουρουπό. Λοιπόν, ε, Τετάρτη μεγάλη εβδομάδα, συνήθως εβδομάδα των παθών, δεν βγαίνουμε τραγούδια, παρά μόνο με ένα τραγουδιστή. Με τα, με τα τραγούδια μάλλον ενός μόνο τραγουδιστή Και αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος που εκφράζει ε, την αγάπη Μέσα από τα τραγούδια του δηλαδή εκφράζεται η αληθινή αγάπη Εκφράζεται αυτή η ευαισθησία που πρέπει να έχουμε στους, ε, για τον συνάνθρωπό μας Και όλο αυτό το μεγαλείο που κρύβει ε, η λέξη αγάπη όλο αυτό το πακέτο Λοιπόν, έτσι και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Κώστα Χατζή. Κώστας Χατζής, εντάξει, τον γνωρίζετε όλοι. Από το χίλιε κάπου στη δεκαετία, 50 και κάτι ξεκίνησε. 60 άρχισε να δισκογραφεί. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Έχω ένα μικρό βιογραφικό για τον Κώστα Χατζή. Πριν όμως ξεκινήσει να μας τραγουδάει, ας διαβάσω λίγα λόγια που έχει Γράψει για μας, μας έχεις στείλει Από το 1956 γράφω αυτό το είδος μπαλάντας Και η αιτία ήταν όχι μία ή δύο, αλλά πολλές Η βασική αιτία ήταν ότι ανήκα σε μία μειονότητα Και αυτό το ένιωσα για πρώτη φορά όταν πήγα σχολείο Πρόσεξα πως με ξεχώρισαν, όχι όμως από μίσος, αλλά από άγνοια Και μεγαλώνοντας συνέβησαν γεγονότα που με έκαναν να θέλω να τα καταγγείλω και να αναφερθώ στα ανθρώπινα δικαιώματα αν και τότε δεν γνώριζα αυτό το νόμο που είχε αναφερθεί το 1918 από την Κοινωνία των Εθνών αλλά εγώ με τις λίγες γνώσεις έλεγα πως ο Θεός στέλνει τον ήλιο και τη βροχή για δίκαιους και άδικους άρα είχα και εγώ μερίδιο, μερίδα από τη ζωή ό,τι και αν μαύρος, άσπρος, γύφτος έτσι από τότε μέχρι σήμερα καταγγέλλω την πολιτεία που δεν έσκυψε ποτέ πάνω από τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και θέλω να σταθώ εδώ πόσο επίκαιρο είναι αυτό που έγραψε πριν κάποια χρόνια. Και του αφήνει να κάνουν όλε τι μορφέ εγκλημάτων και αναφέρομαι με άμεσο ή έμεσο τρόπο στα ανθρώπινα δικαιώματα και καθήκοντα. ή αυτοσαρκάζουμε και μπορώ πιο εύκολα να προσεγγίζω τα αυτιά των ανθρώπων που ίσω να μην γνωρίζουν πω συμβάλλουν στην αδικία ή σε κάποια άλλη μορφή πόνου ψυχικού του συνανθρώπου του. Τραγούδισα και τραγουδά τον έρωτα, που είναι η επέκταση τη αγάπη. Τραγούδισα και τραγουδά τα κοινωνικά θέματα που ειναι η επεκταση τη αγαπη τραγουδισα και τραγουδο τα κοινωνικα θεματα που δημιουργει το παγκόσμιο αποτυχημένο σύστημα που έχει μεταφέρει την διάρρηξη της επικοινωνίας των ανθρώπων, εφαρμόζοντας έτσι το διέρη και βασίλευε. Αλλά τραγούδισε και το δημιουργό, τη δημιουργία του, την εκτίμηση σε αυτά και την ελπίδα για ένα ευτυχισμένο αύριο εδώ στο πρόσωπο της γης. Πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και αν χάσω τη φωνή μου, μέσα μου θα τραγουδώ τα ίδια πράγματα ως να φύγω από τη ζωή. Ευχαριστώ, μας ευχαριστεί όλους και εμείς τον ευχαριστούμε που υπάρχει στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του. Φεύγουμε λοιπόν μουσικά με τον, με τον Κώστα Χαντζή και θα έχουμε στη συνέχεια να λέμε βέβαια λίγα λόγια και καλά σήμερα, μάλλον σχεδόν καθόλου λόγια γιατί και εγώ μαζί σας θα τον απολαύσω. Θα γυρίσω κάτι χρόνια πίσω. Κλεισμένα μάλλον δεν τα είχα κλείσει τα 16 όταν ήρθα σε πρώτη ε, έτσι επαφή με, τον, με τα τραγούδια του Κώστα Χατζή Και την πρώτη επαφή με τα τραγούδια του Μάλλον τα τραγούδια που ήρθα σε, πρώτη, σε επαφή με τον Κώστα, του Κώστα Ήταν το Ρεσιτάλ με τη Μαρινέλα Πάμε, καλή ακρόση, καλά να περάσουμε Πέταρα σε μια πέτρα ενα περιστέρι και μου είπα να είναι κακό φτιαγμένο ή την άνοιξη και μου είπανε είναι κακό τραγουδισμένο ειπανε τραγουδία την άνοιξη και μου είπανε είναι κακό τραγουδισμένο Έχουν δίκιο, έχουν δίκιο για τη φωνή μου Έχουν δίκιο για τα χέρια μου Έχουν δίκιο για τη φωνή μου Με τα χέρια μου τα τρένα μια στιγμή να σταματούσα ας μπορούσα Στις παλάμε μου για λίγο το φεγγάρι να κρατούσα ας μπορούσα Ας μπορούσα Τα καράβια που έχουν φύγει στο αλλιμάνι να γυρνούσα ας μπορούσα Τα ρολόγια του κόσμου στη χαρά να σταματούσα ας μπορούσα Ας μπορούσα Να αγαπήσω με μια αγάπη πιο μεγάλη από την καρδιά μου Ας μπορούσα να πονέσω με Να πόνο πιο πολύ απ' τα δάκρυα μου Ας μπορούσα του λεπρού όλου του κόσμου, έναν έναν αφιλούσα. μπορούσα τα νεκρά, τα πανικάρια από τον άντι να γυρνούσα. μπορούσα, α μπορούσα του εχθρού όλου του κόσμου, να νικούσα. μπορούσα τα πουλιά, τα πνιγμένα στι φωνέ του να γυρνούσα. μπορούσα, Ας μπορούσα, α μπορούσα. Ας μπορούσα. Τι άγινε, τι και σώπασε τα ιδόνι; Πως εμείνε χωρίς φολιά στη χή το χεριδόνι; άγινε, την άγινε και σοβαρεί τα ιδόνι; Πως εμείνε χωρίς φολιά στη χή ξεχάσω ο κόσμο να αγαπά και μαθαι να σκοτώνει. Τι να γίνει, τι να γίνει και σώπασε τα Ιδόνια. ξεχάσω ο κόσμο να αγαπά και μαθαι και μάθε να σκοτώνει. Τι να γίνει, τι να γίνει και σώπασε τα ηδόνη. Φίλι με αγκάκι, ποιο πήρε το μαχαίρι και στην έτσι απλήγωσε και κλαίει, κλαίει το περιστέρι. Τι να γίνει, τι να γίνει, πήρε το μαχαίρι και το φεγγάρι που λίγωσε και κλαίει, κλαίει τον περιστέρι. Ξεχά ο κόσμο να αγαπά και μαθέ να σκοτώνει Τι να την τι να και σώπασε τα ειδώνει. Ξεχά ο κόσμο να αγαπά και μαθέ να σκοτώνει. Τι να γυναι, τι να γυναι και σώπασε τα ειδώνει. Ποιο <ΣΣΣ> είσαι Ποιο είμαι εγώ, ποιο είναι ο διπλανό μα, τόσοι θεοι, τι γίνανε που χάθηκε, που χάθηκε ο δικό μα το Σε χάσο κόσμο να αγαπά και μάθει να σκοτώνει. Τι να γίνε, τι να γίνε, τι, να γίνε, τι να γίνε και σόπασε τα ειδώνη. Τα ειδώνη. Και με δεμένα μου άδειαν, χιλιάδε τρόπου ε, φρισκόχω, Και αμ' κάπη se τα παραδείγματα κι cartero, εγώ να κάρτε τον ήλιο για και Καλύφη, ξέρετε, δώνα, κάρτε και παλι, κι αν είναι τρίτη τυράζει, το σήμερα με τα φοιάζει Τα κάνω όνειρα ξανά όπως, εχθές, όπως και πέρσι τι κι αν δε βουν αληθιά να όνειρον όνομα αρέσει Τι σήμερα Τι σήμερα Δεν καμία πια Ότι η αμποφασίδα πάνω, τα λιμπεράκια σαν κι κι κι κι τα Κι όλο με σκάφον οι Μπορεί και σε Κλάψε, αδέλφια είναι ο πόρος και η χαρά Τι σήμερα διάβριο τι θες Πέθαν αν θες, ψήσε Δεν έχει και μεγάλη διαφορά Ανοίξει μπαίνει ο Θεέ μου Χτύπαει αλλιώτικα η καρδιά μου Ίσως αυτό το καλοκαίρι Κάτι ωραίο να μου φέρει αν δεν μου φέρει τι με αυτό καινούργια όνειρα θα κάνω ελπίδες έχω ένα σωρό μου φτάνω μέχρι να φευκάνω Τι σήμερα, τι αύριο, τι θες γέλα αν, θες. Κλάψε, αν θες. αδέλφια είναι ο πόνος χαρά Τι σήμερα, τι αύριο, τι Πέτανα, αν θες. ζήσε αν θες. δεν έχει και μεγάλη διαφορά Καταλαβαίνετε ότι είναι μικρά κομμάτια. Έχω πάρει μικρά κομμάτια από τις δουλειές του Γκώστα Χατζή, από τις πολύ αγαπημένε μου δουλειές του Γκώστα Χατζή, του ΟΕ, τον γιο της Άνοιξης. Βέβαια ακόμα δεν ακούσαμε από το... Από το Ρεσιντάλ και το Τάμταμ. Mm -hmm. Από αυτέ τι δύο δουλειέ, από, από το ΟΕ και από τον Γιο τη Άνοιξη, ήταν τα κομμάτια που μόλι ακούσαμε. Και ε, Ήταν κομμάτια πολύ μικρά, του ενό λεπτού, ενάμιση, και εγώ από το πρωί προσπαθούσα να ενώσω το ένα μετάλλιο. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα σα έφτασε στα φτά και σα ε, έτσι όμορφο, καλό, αλλά εμένα, ό,τι και πώ και να είναι, να είναι, ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο, ότι σήμερα, τι αύριο, ότι αύριο, τη χθε είναι το αγαπημένο μου. Όταν είμαστε παιδιά, η ψυχή σαν σφουγγάρι ρουφάει. Πληροφορίες, καλέ άσχημες, κακές, οτιδήποτε, εικόνες, τα πάντα. Ε, ο Χαντζής ήταν για μένα μια διαδρομή με πλούσιες, ε, πάρα πολλές εικόνες. Ήταν πολλά γιατί που απαιτούσα ε, τότε, έτσι σαν, ε, απε, σαν, σαν παιδί, απαιτούσα να έχω και τις απαντήσεις οπωσδήποτε. Όμως η ζωή δεν μου έκανε τη χάρη την ώρα που εγώ εγώ ήθελα, αλλά την ώρα που αυτή όριζε ως σωστή Λοιπόν, ήταν, ήταν στήριγμα στα δύσκολα πιστέψτε με, τουλάχιστον σε προσωπικά έχω προσωπική για μένα μιλάω ε, λέγοντας μου το απλό το πολύ απλό και το αυτονόητο ψάξε να βρεις λύσεις στα δύσκολα, έτσι μπορείς και αν δεν μπορείς μόνη σου, τέλο πάντων μην τρέπεσε, άπλωσε το χέρι σου, βοήθεια δεν είναι ντροπή να απλώνεις το χέρι σου και χαμογέλα χαμογέλα ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν μάθει να χαμογελάνε ο Κώστας Χαντζή γεννήθηκε στη Λιβαδιά τη Βιωτία στις 13 Αυγούστου του 1936. Καλό είναι να γνωρίζουμε λίγα πράγματα γι' αυτόν. Κατάγεται από οικογένεια τσιγκάνων, λαϊκών μουσικών, καθώ ο παππούς του, ο Κώστα Καραγιάννη, από το γένος τη μητέρα του, ήταν ένα από του διασημότερου δημοτικού κλαρινίστες τη εποχή του στην Ελλάδα. Και ο πατέρα του, Ευάγγελο Χαντζή, ήταν δεξιοτέχνη στο, στο Σατούρι. Στα 16 του χρόνια τραγουδούσε μαζί με τον πατέρα του σε γάμου, βαφτίσια και σε άλλε εκδηλώσει. Αυτήν την περίοδο γράφει τα πρώτα τραγούδια που μιλάνε σχεδόν αποκλειστικά για τους καίμους και τα βάσανα της φυλή του. Το 1957, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα περιοδιών στην ελληνική επικράτεια, εγκαθίσταται στην Αθήνα. Έπειτα από πολλές θερήσεις, Αρχίζει σταδιακά να γίνεται ευρύτερα γνωστός και κάνει την πρώτη του εμφάνιση το 1961 στην πλακαιώτικη Μπουάτη Τυπούκητος, Πούκητο, ε, την αναφέρει αυτή την Μπουάτη μάλιστα σε ένα live, ε, δεν μπορώ να θυμηθώ τη δουλειά του τώρα, live με τον Κώστα Κατζί, κάπως έτσι λέγεται. Τυπούκητος του Μπουκουβάλα. Με το πέρασμα του χρόνου γίνεται περισσότερο γνωστός παρουσιάζοντα και ηχογραφώντας δικάου τραγούδια που τον ανέδειξαν σταδιακά σε φυσιογνωμία σύγχρονου τροβαδούρου με ιδιότυπη φωνή και προσωπικό ερμηνευτικό ύφος. Ο Χαντζής τραγούδουσε μπαλάντες που συνήθως περιείχαν θέματα έντονης κοινωνικής κριτικής εκφράζοντας την φτωχή τάξη τη εποχής, γεγονός που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Τρία χρόνια αργότερα, το 1963, ηχογραφή το πρώτο του, τον πρώτο του δίσκο με το τραγούδι του Μίμη Πλέσα Έφυγε η αγάπη μου Έφυγε η αγάπη μου Και σκοτεινές φελοπονή γη Αστροή ήταν και ζήσε το ξημέρωμα την αυγή. Έφυγει η αγάπη μου και σκοτήνεσαι όλη η γη. Κάθε πικρά που μου άφησε και μια βαθιά πλήγη τα χείλη μου χαρούμενο, ραγουδικό σε να μην φύγει η αγάπη μου και σκοτεινές εορτές. μέσα μου σκοτεινιά, σαν πούλη χάθηκε μες την αγρία γη. Με το... κάτι, ε, σχετικά με, το... με τον Κώστα Ένα σύντομο βιογραφικό Λοιπόν, ε, ακούσαμε το έφυγε η αγάπη μου του Μιπλέσσα Στη συνέχεια λέει, εμφανίστηκε στην πουά του γύφτου Μπουά του γύφτου Με πολύ μεγάλη επιτυχία Θα καλού ήταν σήμερα να ξέραμε Αν υπάρχουν πούμε, αυτοί οι χώροι που... Τραγούδησε ο Χατζής. Θα πρέπει να με ξαναγίσετε γκολφ. Να πω και θα αρχίσουμε. Διατέλεσε από του κυριότερου εκπροσώπου του μουσικού νέου κύματο, ενώ είχε πληθωρική συμμετοχή με αριθμό τραγουδιών του και σε δίσκου άλλων καλλιτεχνών. Διάσημοι συνθέτε τη εποχή, όπω η Μάνο Χατζηδάκη, Μήμε Πλέσο, Μήκη Θεοδράκη, Γιάννη Μαρκόπουλο, Σταύρο το, Ξαρχάκο, τον ανακαλύπτον και του δίνουν να ερμηνεύσει τραγούδια. Τα λέω γρήγορα, για να περάσουν τραγούδια. Λοιπόν, και του δίνουν να Τραγούδια στα οποία προσδίδει τη δική του φυσιονομία. Μεταξύ πολλών άλλων εμφανίσεων, εξαιρετικά επιτυχημένη, αποδείχτηκε η συνήτα του με τη Μαρινέλα. Εδώ στεκόμαστε. Στην πλακέ του κυμπουάτσε Σκορπιό και στην πρεμιέρα του στι 28 Μαρτίου 1976 παρουσίασαν το πρόγραμμα με που περίεχε 52 καινούρια τραγούδια του. Η, ζωνταν η ζωντανή ηχογράφηση που προέκυψε και κυφόρησε σε τριπλό δίσκο το Πάσχα του ίδιου χρόνου. Και σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντα στι 500.000 πωλήσει, και αποτελεί μέχρι σήμερα έναν από του 10 πιο εμπορικού δίσκου τη ελληνική δισκογραφίας. Με τη Μαρινέλα συνεργάστηκαν αργότερα, το 1980, με τον δίσκο Ταμταμ και το 1987 με τον δίσκο Συνάντηση. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε και αυτέ τι δουλειέ, τραγούδια και με τη Μαρινέλα. Μπορείτε να πάτε. Μπορείτε να Έτσι και απόψε. δύο και απόψε. Την ώρα που γλυκό βραδιάζει. Και τη μοναξιά μου κάνω πιο βαριά Κι όλο με ρωτάνε πόσο σ' αγαπούσα Κι όλο με ρωτάνε πόσο σ' αγαπώ. Και με βασανίζουν που όλο σ' θυμίζουν Πούνε το βράδυ όταν πέφτει το σκοτάδι, τι πικρό πούνε το βράδυ όταν πέφτει το σκοτάδι. <μήν> <μήν> Ήρθανε και απόψε χιλεσδιώνε μνήσι. Και νεκίποψε όπω χθες, προχθες, έρχονται και κάνουν τα χασιντροφία μου. Και όπω με ενημερώνει Μιχάλη, έχουν κλείσει λέει όλα. Κι ολομερώντα νε. Πόσο σ' αγαπούσα κι όλο με ρωτάνε πόσο σ' αγαπώ και με βασανίζουν όλο σε θυμίζουν τι πικρό που είναι το βράδυ όταν πέφτει το σκοτάδι Σήμερα η μέρα ήταν σαν άλλες Άρχισε με φως και κλείσε με βράδυ Σήμερα για μένα τελειώτη ημέρα τόση πικρά πήραμε σε αυτό το φως Σήμερα η νύχτα θα είναι σαν τις άλλες Άρχισε σκοτάδι, θα φύγει την αυγή κι είναι το πρώτο βράδυ που θα είμαι μόνος τι μεγαλός φόνος δεν θα στήσει Πώς θα την αντέξω Τώρα πικρά Πώς θα την αντέξω Βράδυ και πρωί Θα σε περιμένω Πάλι να γυρίσεις Να είναι παλιμέρες Όπως ήταν πριν Είναι η καρδιά μου Όπως και οι άλλες Μόνο που χωράει, μόνο τη χαράει. Είναι το κορμί μου όπω και τα άλλα. Μα μη γρατά, τι τη χωρών χωλούν τα Σήμερα η μέρα ήταν σαν τι άλλε. Άρχισε με φω και κυισε το βράδυ. Σήμερα για μένα, ατελείωτη ημέρα, τόσο πίκρα πύρα με σαν το το φω. Περίμεναν το ήλιό βασίλεμα και κοκκίνηζαν τα δέντρα τα σπαρτά που περίμενα τα μάτια τα πλατεία Σε περίμενα το ήλιό βασίλεμα και καθόμουν στην πέτρα την πλατεία και αγνάντευα του δρόμου την καρδιά Μα σαν ο ήλιο κρύβεται στη φύλλα πίσω από το βουνό και σκοτειάζει τα δέντερα τα σπάρτα. Ε, βασίλευε Η καρδιά σε περίμενα. Σε τα φύλλα μου. Σα είπα, που Δεν υπάρχει μια φυλακή, το δεν είναι ποιός, η οποία δεν δεν είναι ποιός, η δεν Και και πάτσα, λένε ψέματα τα no και το y te vi pata, vilas λένε ψέματα τα Lenecse και το que toda Cristo Manti, dinosy Το κοιμητικό αίμα κι ένα ψέμα. Σαντανούχοι μα κρατά. Τώρα είδα πούνε και το δάκρυστο μαντίγι. Την νοσηλεπίο σωρότα. Λένε ψέματα τα γύρι και το δάκρυστο μαντίγι. Την νοσηλεπίο Κλείνει μέρα τα φτερά της Και ανοίγει νύχτα τα δικά της Σε πολλούς ανθρώπους φεύγουν οι λύπες Και σε άλλους πάλι έρχονται οι πίκρες Και γεμίζει νύχτα με χαρέ και κλάματα Μόνο στα χαράματα έρχεται η σιωπή Κι είναι πια αντρόπη Κι είναι αντρόπη Αδική η ζωή Μη Αδική η ζωή δεν είσαι σωστή Πόσες και πόσες φορές δεν το έχουμε πει αυτό Έγινε η μέρα για να λέμε καλή ημέρα Γίνανε τα χέρια να αγκαλιάσουν στα τα αστέρια. Και να δίνουν χάδι με στοργή και αγάπη Και έγινε η καρδιά να λέει λόγια τρύπερα Έγινε η νύχτα να αναπάπεται η πίκρα Κι όλα σωστά, κι όλα σωστά Τι να πταίει, τι να φταίει Η καρδιά σας θα το ξέρει Τι να φταίει, Η καρδιά μου θα το ξέρει Η είναι σωστή, η είναι σωστή Και ο εγώ δεν σε εσύ Πολύ σωστά Καλησπέρα, θαamo. Πώ γέμισε ρολόγια ο κόσμο. Όπου στραφήστε να τα δει, Όπου σταθείστε να τα ακούσει. Αδιάκοπτα χτυπιέται ο χρόνο. Καταπλώνει ηλιό τη βροχή. Μέσα στον ύπνο και στο ξύπνο. Ρολόγια πάνω από τις στέγες Τα στράτας είναι φαΐ σιωπή Ρολόγια κι η τρίνα το φύλλα που Ρίξα μια νεροποτή Τα μάδια των πραστικών ρολόγια Αν τα κοιτάξεις θα σου πουν Πόσο ουκορουγά κυλάει το πλώσο πόσους τον καθρέφει ένα ρολόι είναι κι αυτό Τις ώρες χαράξε ο χρόνο. Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα χτυπάει χωρί τα Αυτό τα ώρα το ρολόι που μα πηγαίνει στο χαμό Ταξίδεψα κουράστικα, κουράστικα. Μη με ζηλεύει, φίλε. Στα χιόνια παγούσα, στου ήλιου καϊκά. Μη με ζηλεύει, φίλε. Πότε μη πει. Ακούμα κρυά δεν πει, Πε στην αυγή σου Όλο τον κόσμο ήδε. Ποτέ δεν έζησες. Δεν εσεί ακούμα κρυά δεν πει, Πε στην αυγή σου Όλο τον κόσμο ήδε. Τεξίδεψα, τεκσιδεψα, δεν έμαθα. Τίποτα το καινούριο. Πούλια και άνθρωποι, μια θέση γύρευαν τον ίδιο ήλιο. Ποτέ μην πει αφού μακριά δεν πήγε. Με στην αυλή σου, αν θα δει όλο τον κόσμο είδε. Ποτέ μην πει δεν έζησες, αφού μακριά δεν πήγε. Με στην αυλή σου, αν θα δει κοσμογίδες Ταξίδεψα και γύρισα έρημος μοναχός Φίλε ζεστό το σπίτι σου ζεστή φαμίλιά σου Πόσα ζηλεύω φίλε όταν μην πίστενες ίσες, αφού μακριά δεν βιίες, μες την απογείωσαν θα δεις όλο τον κόσμο ήδης. Όταν μην πίστενες δεν θα δεις όλο το κόσμο είδες. Λαμπερό αστερί, να λαμπερό αστερίξα. Ξεχνά βρήκα ποτέ και γυρίζει κάθε βράδυ στο γαλάζιο ουρανό. Ταξιδεύει και γυρίζει. Μ' άλλο αστερίξο τιμώ, και γυρίζει κάθε βράδυ στο γαλάζιο ουρανό. Αγάπη, αγάπη, μην αγάπη μην ρίξει. Γάπη, αγάπη, έτσι μα οδηγεί. Όταν με σμίγουν δύο αστεριά, ομορφάνουν την πλάση. Όταν με σμίγουν δύο αστεριά, κι εχθροί δυνού τα χέρια. Κι η κακία έχει χάσει Όταν ζεμίγουν δύο αστερλιά Ομορφένουνε την πλάση Και η κακία έχει χάσει Αγάπη, αγάπη Αγάπη μην βγεις Αγάπη, αγάπη Έτσι μας οδηγεί Κακέ είναι σίγουρο ότι έχει χάσει όταν απέναντί τη βρίσκεται η αγάπη. Πάμε να ακούσουμε και αυτό. Θέλω να πω την ιστορία του Παναγιώτη μετά. Καλησπέρα, Χόρχε μου. Χόρχε μου, και τον κρόσο. Τον μπερδεύω, Χόρχε τον λέω. <laughs> να, μπερδεύτηκα. Η γκολφό τόση ώρα με κοιτάζει. Σου λέει αυτή τώρα είναι καλά, δεν είναι καλά. Έτσι με κοιτούσαν και τότε γκολφό. Μην μιλήσει, Μπογκαγιά, Μόμου. Κάνε υπομονή Κάνε πομονή, μια άλλη μέρα θα έρθει Κάνε υπομονή Πάλι ξημερώνει ο ήλιος θα φανεί Κάποιος θα πεινάει, κάποιος θα φωνάζει Κάποιος θα χαθεί Έρχεται πρωί ο ήλιος θα φανεί. Θα είναι προς να είμαστε μαζί Όμορφα λουλούδια, όμορφα τα δέντρα και λαγιδούν τα γειδόνια φωνάζουν τα παιδιά Ντυμένο του γεράκι γυδιάνε τα παιδιά Ντυμένο του γεράκι κρυώνουν τα παιδιά Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή Μια ημέρα θα έρθει, κάνε υπομονή Εξημερώνει ο ήλιο τα φανεί. Κάποιο τα πεινάει, κάποιο τα φωνάζει, κάποιο τα χθεί. Βριέται πρωί ο ήλιο τα φανεί. Κάνε προσευχή να είμαστε μαζί, να είμαστε μαζί και με προσευχή. Μη με χτυπά, μη με είσαι Η αδερφό, η αδερφό ανακαλά κακό. Α το θεό. Πονέσεις, εύκολο να με πληγώσεις εύκολο να με σκοτώσεις αδερφέ μου, αδερφέ μου άνθρωπε μην με χτυπάσεις, μην με πονάσεις είσαι, είσαι αδερφός, αν στο απ' το Θεό κάνει, υπόμουνη, κάνει υπόμουνη. μια ημέρα θα έρθει, κάνει υπόμονη πάλι ξημερώνει ο Κάποιος θα πεινάει, κάποιος θα φωνάζει, κάποιος θα χαθεί Έρχεται πρωί, ο ήλιος Κάνε προσευχή, να με μαζί Να με μαζί, κάνε προσευχή Πάμε όλοι μαζί Μήνε και μη δεν έχουμε πορεία. Κάθε λαό και ιστορία, κάθε σοφό και θεωρία. Κάθε αικιοτριστική μια θρησκεία, κάθε λαό και μια μπάνκα. Μάρκα, δολάρια και μπράγκα. Η επιστήμη στο πεκάλι και Ποιος το παγιγάρει Η γη παλώνει και γυρίζει η, η γη και μυρίζει Και των ανθρώπων το μυαλό Έκανε το κακό καλό Εμείς στα χέρια περιστέρι Και στις θερούγες του μαγερι, Και το παιδί και το καμάρι στον πολεμό σαν το σφαχτάρι δυο μέτρα κάτω απ' το θυμάρι η καημένου λαϊρήνη στάχτη και πουρμουνι να γίνει Όλα θυσία στη θυσία κι όλα για μια φιλοδοξία η προοδοσία, προοδοσία και το λεπτό το περιστέρι το παραμύθι μας το ξέρει Όταν μιλάμε για ειρήνη Ματ' αυτιά και στα Γιατί γνωρίζει τι θα γίνει. Δεν ξεχάσω ποτέ την πρώτη μου επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Α, αυτό το χάνω με τη βοήθεια. Με το πλέμμα σου στη χαραβλική Τα ειδόνια σώπα σαν ειν και το γεράκι Ρίχνει με τον ίσιο του πανώ στοιχή Κι αν το γεράκι κι αν με πνιγώνει Δεν κάνω βήμα θα μείνω εδώ Το πήρα από όπαση να γίνω αιδόνι Κι όσο αντέχω να τραγουδώ Λοιπόν, αυτό το ύφος της γκόλφος το είχα αντιμετωπίσει και τότε από όλου, Όταν γύρω σου ακούγες ας πούμε από τον απέναντι, τον δίπλα Από το ίδιο σου μέσα το σπίτι Αγγελόπουλο, Κουζατζίδη. Ε, δαλάρα, Βοσκόπουλο, Ακούω εγώ λίγο Βοσκόπουλο, Ναι, την αλήθεια μου, Πάριο άκουγα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα ξαφνικά όταν βλέπει ένα παιδί 16-17 χρόνια να ακούει τέτοια πράγματα, σου λέει τι έγινε, Άρχισαν λίγο να, να ψάχνονται. <laughs> λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά να συμμετέχει, να το βλέπει, δηλαδή το, κάτι έβλεπαν στον προσωπό μου τέλο πάντων που του προβλημάτισε. Εντόνως, ε, α, τους δικούς μου, τους πολύ δικούς μου ενώ μέσα στην οικογένειά μου. Τώρα όσο για τους φίλους, αυτοί με έβλεπαν μέχρι να με, είχαν, με κρατούσαν μάλλον σε μια απόσταση να με γνωρίσουν καλύτερα και όταν με γνώρισαν καλύτερα τότε καταλάβαιναν ότι δεν τα έχω χάσει, δεν έχω σελέψει, είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Ε, σας έλεγα την ιστορία του Παναγιώτη, σας είπα μάλλον ε, να αναφερθώ στην, στην ιστορία του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ε, βλαχάκι είναι άτομο με ειδικέ ανάγκες, με ιδιαίτερες ικανότητε, θα έλεγα εγώ. Με πολλές ε, ε, ικανότητες ε, είναι διευθυντής ε, του στούντιο 20 Έχει δηλαδή το στούντιο 20 αυτός και η μητέρα του. Όταν τον πρωτογνώρισα όταν τον, τον, πρωτογνώρισα, τον ε, Παναγιώτη κάτι επάνω του με τράβηξε με έλξε κάτι, κάτι μαγνήτησε δηλαδή ένας μαγνήτης αν υπήρχε δηλαδή ένας μαγνήτης με τράβαγε κοντά του να τον γνωρίσω ακόμα καλύτερα. Μου δόθηκε ευκαιρία Μένοντα μαζί του αρκετό, αρκετό χρόνο, 14, 13 μάλλον, ολόκληρα χρόνια που συνεργαζόμαστε. Μου δόθηκε ευκαιρία λοιπόν πάρα πολλές φορές να έχω πολύ ωραίε συζητήσει μαζί του. Μου λέγε κάποιες φορές «Ζηλεύω που περπατάς» και του έλεγα «Με με ζηλεύει, ζηλευεις φίλε μου, δεν κάνω περισσότερα χιλιόμετρα από σένα πίστεψέ με. εσύ κάνει πολλά περισσότερα καθισμένο πάνω σε αυτήν την πολύθρόνα με κοιτούσε τότε κάποιες φορές μάλλον μάλλον ε, στις αρχές που του τα έλεγα αυτά με κοιτούσε ε, έτσι λίγο αποριμένος τι του έλεγα, τι τον κοροίδευα όταν όμως ε, κάναμε παρέα και μπόρεσα να τον πείσω τι έτσι είναι τότε κατάλαβε. πόσο όμορφο μπορεί να ταξιδέψεις ακόμα και όταν δεν χρειάζεται να περπατάς Λοιπόν, αυτά και πάμε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Μαρινέλα. Τον έχασα είναι ο τίτλος και το βρίσκουμε αυτό το τραγούδι στο Ταμ Πάμε να τα ακούσουμε, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τα λίγα έτσι που έχουμε μείνει από τις πληροφορίε που έχουμε για τον Κώστα Χατζή. <συσο> Σαν, σαν κάθε ωραίο Πες μου καθρέφτη μου αν φταίω Ποτέ δεν θα γυρίσει πίσω Τι λες καθρέφτη μου να ζήσω Μα έξω είμαι Κυριακή ήλιο τραγούδια και παιδιά σταματά πόνε μια στιγμή κάποιος στην πόρτα μου χτυπά έξω ζωή με τέλεινα ντυνέ κοινό κορδί πανακεμάντητε έξω ζωή με τέλεινα ντυνέ κοινό κορδί τον έχασα κι όλα τα χάνω τηλε μου να κάνω τόσο γαϊμό θα τον μπορέσω, τι λες, μπαλκόνι μου, να πέσω. Μα έξω είναι Κυριακή, ήλιος, τραγούδια και παιδιά, στάματα πόνε μια στιγμή, Κάποιος στην πόρτα μου χτυπά. Έξω, ζωή η μετέλητα τινέ. Κοινό μορφή παναστεμάτινε. Έξω, έξω, η μετέλητα τινέ. Κοινό μορφή παναστεμάτινε. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Πολύ όμορφα η τραγούδια έχει αυτή η δουλειά με τη... το... στο ταμταμ με την Μαρινέλα Έχει πει και αυτό το εσύ που ξέρεις, θα υποφέρεις πιο πολύ, θα υποφέρεις. Λοιπόν, στο τέλος της δεκαετίας του 1970, ο Κώστας Χατζής, εν μέσω περιοδίας, επισκέπτεται την Αμερική για συναυλίες στους Έλληνες της Διασποράς. Αξιοσημείο το είναι πω η φήμη του ω τραγουδιστή της Ειρηνή έφτασε μέχρι και το Λευκό. Οίκο, που τότε, ο τότε πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ τον προσκάλεσε για να τον γνωρίσει και να τον συγχαρεί για το έργο του Είναι από τους λίγους Έλληνε καλλιτέχνε που έχουν προσκληθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο για να τους συγχαρεί προσωπικά για το ήθο και το έργο τους στις 18 Οκτωβρίου του 2011, εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τη μουσική παράσταση: Όταν κοιτάς από ψηλά, ερμηνεύοντας τραγούδια, από την πολιετή καριέρα του, μαζί του στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαρία Αλεξίου και η Αντωνία Χατζήδη. Αντωνία Χατζήδη που, ναι, το λέει πιο κάτω, ναι, ναι, ναι βεβαίω, Αντωνία Χατζήδη την οποία παντρεύτηκε, η δεύτερη γυναίκα του. Τα τραγούδια του αναφέρει εδώ, το αεροπλάνο, τα καρχιά, τον στρατή, το δε βαριές αδερφές, που δεν άνθρωποι Υπάρχουν εγώ χίλια από το Αιγαίο που θα το ακούσουμε, το χάσαμε, η Θάκη και αυτό, τρελός παλικάρι Γεια νέα μου, τι κάνεις, ε, εγώ τώρα είμαι άσε, <laughs> είμαι σε άλλη διάσταση Υπήρξε νυμφευμένος, ε, και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια που έγραψε αυτό το βιογραφικό, αυτό το άρθρο νυμφευμένος με την Γερμανίδα, γιατί όταν οι άντρες παίρνουν μέγαμο γυναίκε, γυναίκες, νυμφεύονται, δεν παντρεύονται οι άντρες, οι γυναίκες παντρεύονται, οι γυναίκες νυμφεύονται. Οι άντρες νυμφεύονται. <laughs> Εννοίωτα συμβαίνει και αυτό. <laughs> Εγκολφίνα. Λοιπόν, νυμφευμένος, νυμφευμένος με τη Γερμανίδα σύντροφό του Ούρσου Λαβών ο γιο του Αλέξανδρος Χατζής επίσης ασχολείται με τη μουσική... ενώ συμμετέχει και αυτός με τον πατέρα του... και η δεύτερη σύζυγός του η οποία συνεργάζεται μαζί του σε περιοδίες, σε τραγούδια και όλα αυτά και σε δισκογραφικές... είναι η Αντωνία Χατζήδη... ενώ συνολικά ο Κώστας Χατζής ζωή να έχει... ο άνθρωπο πόσα παιδιά έχει Ό, μόνο ένα... Oh, μόνο τον Αλέξανδρο... Oh, έχει, έχει έξι... Και πάμε να ακούσουμε, μάλιστα, μάλιστα έξω παιδιά, να είναι καλά. Πάμε να ακούσουμε το Γαϊδαράκο. Είναι ένα τραγούδι που αρέσει στην, στην γλυκία μου την Ρούλα, να της το αφιερώσω. Γεια σου Βέρτ και τον Βέρτ, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ, γιατί χτες κρατήσαμε και οι δύο ανοιχτό το PC ολόκληρη νύχτα, μέχρι να κατέβουν οι τρεις αυτές προσωπικές δουλειέ του Χατζή, το ΟΕ, ο Γιος της Άνοιξης και το ταμ το... Λοιπόν, σε άλλη χρονική στιγμή μου είχε στείλει και το Ρωσίταλ Ε, είναι δύσκολο τώρα να αγοράσω από το διαδίκτυο τι να κάνουμε Ευτυχώς που υπάρχουν καλή φίλη ε, την αγάπη μου στο Βέρτ Φύγαμε λοιπόν να ακούσουμε το Γαϊδαράκο και να το αφιερώσουμε εξαιρετικά στην μέρη μας Λέει ο Γαϊδαράκος με παράπονο πολύ γιατί άνθρωπο τον είπαν Τι μεγάλη προσφορή Στα βαθιά τα γυρατιά του Άνθρωπο να τον επούνε Πώς τη λένε τέτοια κουβέντα Δίχως να τον λυπηθούνε Κλαίει ο Γιώργα Με παράπονο πολύ Λέει στην φιλιτά του Με σπαρακτική φωνή Άνθρωπος εγώ δεν είμαι Και μπορώ να τα αποδείξω Αντικλήδια εγώ δεν φτιάχνω Δεν μπορώ να διαρρήξω Τα παιδιά μου δεν τα δέχνω δεν μισώ, δεν κοροϊδεύω, δεν μετέχω σε απάτες, δεν σκοτώνω, δεν πιστεύω. Εγώ δεν κάνω αντιμίες, ούτε σαν ποτάς και φόνους, στιγερές δολοφονίες δεν πρότιδω εγώ τους νόμους, όλα αυτά να τα σκεφτείτε γιατί λάθος έχει γίνει, είμαι γνήσιος γαϊδούρι, άνθρωπος δεν έχω γίνει. Το σώμα που αγγίζεις απόψε με πάθος το πήρανε κι άλλες αγάπες πολλές σε λάθο, ταξίδια, φέρνεις, σε έρωτες, λάθος πάθος, σαν, σαν τον Οδυσσέα Σφίχτα, σφίχτα κράτησε, κράτησε το, το καρδιά μου στα χέρια, στα χέρια σου Αγάπη και γέλαγα ηλίθια, σα γίνει η κάθε βραδιά. Το σώμα είχε Το και παίρνει τα, τα στήχια και, στήχια, και στήχια, πλάσε στήχια, μέσα στήχια, απ' τη στήχια, στήχια, στήχια, καρδιά. Τώρα βρήκε η χάκη, βρήκε πάτρια νερά, τώρα αυτό το, το, το σώμα αγαπά, αγαπά πρώτη φορά σφίχτα κράτησε, κράτησε το καρδιά το, μου στιχτό, στιχτό, στα χέρια στιχτό, σου μόνο χωρά Γιαλό, μεγάλη διαφορά το μακιγιάρο το καίμο να φιγοράρει για τζαρά. Χαμογελώ, αδελφο, είναι μεγάλη διαφορά το μακιγιάρο το καίμο να φιγοράρει για τζαρά. Τον τρελό και το σατράβει τον καιρό Χαμογελό, μα δεν γελό, γι' αυτό που μου δεις τον κορό <ΣΣΣ> Σαν τον κόσμο τον τρελό και τον σατράβει τον καιρό Χαμογελό, μα και γελό, γι' αυτό που μου τον κορό <ΣΣΣ> Χαμογελό, μα και όταν μου λέει πως Μαγαπάνε δεν μου λέω σε καλό, τόση ψευδιά πως την κορού, όταν μου λένε πως μ' αγαπώ. Δεν μου λέω σε καλό, τόση ψευδιά πως την κορού, δεν μου λέω σε καλό. Σαν τον κόσμο τον τρελό, και το σε ατράπη τον καιρό, θα μου γεννό μαντε για το που ο Τότε για πρώτη μου φορά, το δεν γελάω την ατά. Τότε για πρώτη μου φορά. Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει λίμα βήμα, βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το το κύμα. Και μισή τρεις στον καφέ σιγάρο ναι, ψηγαροπρέφα και καφέ, βρε βαριέ, βρε βαριέ σε αδερφέ. Και μισή τρεις στον καφέ, ναι, σιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σου, αδερφέ. Με τον Κράκεν στην παρέα μας Κάποιος στην άκρη του γκρεμού Κοιτάει το τέλο του ουρανού Μονάχος του πεθαίνει Κάποιος στη μάχη πόλεμα Η σφέρα δίπλα μας περνά Στα στήθια του πηγαίνει Και εμείς οι άλλοι μάτωνε Κάνουμε πάρτι Με δε βαριέ βρε αδερφέ κι μισι οι άλοι μάτωνε κάνουμε πάρτι ρε φένε βρε, δε βαριέσαι, βρε, δε βαριέσαι άδερφε Ζω αστράφτη και βρόντα Κι ένα διαβάτης πέρπατα Χαμένος μες στην πορά Κάπου δε θα χουνε ψωμί Κάπου πεινάει ένα παιδί Και κλαίει αυτή την ώρα <laughs> Κι εμείς φορτάτι ματώνε Κάνουμε γκλέτια ρε φωνε Βρε δε βαριέσαι Ε δε βαριέσαι αδερφέ Κι εμείς φορτάτι ματώνε Κάνουμε πάρτι Breve variegese, breve variegese <risa> Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλένε και πονάνε Στάσου και σκέψου μία στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε Και εμείς, κι εμείς οι τρεις στον καφένε, τσιγάρο, κρέφα και καφέ Ρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ και μισή τρεις στον καφέ ναι, ψίγαρο, πρέφα και καφέ, βρε με βαριές με βαριές αδερφέ. Θυμηθείτε, ήθελα να θυμηθείτε την Ελένη. Πολλέ φορέ εργάζομαι στο σπίτι μου, λέει: Τι ακούστε, κύριε, αφού. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα ακούσουμε παλιά τραγουδία με τον. και βέβαια θα ακούσουμε τον δεσμοφύλακα που έχει γράψει η Σάσα Μανέτα. Θα ακούσουμε τον δεσμοφύλακα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και θα ακούσουμε και το χαρτάκι που έχει γράψει ο Ηλιάζα Λιμπερόπουλο, ο, ο οποίο έχει γράψει πάρα πολλού στίχου για τον. Κόστα Χατζή και η Σάσα Μονέτα και η Σότια Τσότου και πάρα πολλοί έχουν γράψει Μουσική έχει και ο ίδιος Λοιπόν πάμε όμως να ακούσουμε τώρα λεωφορεί κόσμο, κόσμος Θα ακούσουμε το Τζεγκάρι το Μινά Θα πάμε και στη μικρή πλατεία έτσι, Πλατεία Κολουνακίου Στην πλατεία Κολουνακίου ανεφέρεται Δεν ξέρω θα, θα, θα ακούσουμε τώρα θα μου πείτε εσεί που γνωρίζετε καλά λοιπόν και όποιο τραγούδι θέλετε και το αεροπλάνο θα ακούσουμε και το περιστροφόμαστε θα κλείσουμε το περιστροφόμαστε το έχω έτσι φτιάξει το πρόγραμμα και ένα μικρό έτσι ποτ με τα μικρά κομμάτια του από τους δίσκους του Έ ε, ο γιος της Άνοιξης Ταμ ε, και Ρεσιτάλ που είναι η πιο αγαπημένοι μου λοιπόν πάμε να ακούσουμε λεωφορείο ο κόσμος Στα παλιά λεωφορεία ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες μορτές και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα Σαν λουλούδια μαραμένα Που τα κόψαν απ' τη γλάστρα Και τα στέλνουν εδώ και εκεί Χέρια βρώμικα και τίμια Που αν δεν ξέρουνε να γράφουν Δώδεκα πανεπιστήμια Έχουν βγάλει στη ζωή Στα παλιά λεωφορεία Στριμοξίδη φασαρία Και πικρή φιλοσοφία Για την άδικη ζωή Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος Με παλιό λεωφορείο κι ανθρώπει ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί δύσκολο πικρό ταξίδι βασαρία στρίμοξιδι ποιος, στ' θα μπορέσει τα να πάει τη θέση τούτη θέση είναι δική μου ο χαμός σου είναι η ζωή μου τη ζωή σου ο θάνατός μου στο λεωφορείο του κόσμου Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμο με έχεις δέσει και με σέρνεις μια χαμογελάς με δέρνης, με το γέλιο, με το δάκρυ δεν σαν άλλο κόσμε σε έχω πει UEΥ, εχω χορτάσει Και η πίκρα σου έχει φτασει μέχρι τον χιλιον την άκρη Δεν σαν άλλο κόσμε πίκρα πίκρα σε μαζεύω Δεν σαν άλλο κόσμε κανέ να κατεβώ Δεν σαν άλλο κόσμε πίκρα πίκρα σε μαζεύω Δεν σαν άλλο κόσμε κανέ να κατεβώ Να στα πετράλωνα πατούμενα εμπάλωνα Μόνος μου τζουρωμένος στις πρόκειες μου Μάτι Μα τη Μαριό μαζί της την επάτησα Εζήλεψα τα στέρη τη και ζήτησα το χέρι της. Με κοίταξε και γέλασε κι ύστερα με μαχαίρωσε Και μου πέπω τσαγκάρι, δεν ήθελε να πάρει με κοίταξε και γέλασε, κι η στερά με μαχαίρωσε, και μου είπε δεν ήθελε να πάρει. <Τοίτα> Τώρα η Μαριό παντρεύτηκε, θαρρύνικο κηρύφτηκε, το Μ' ανθρωπιά ούτε ηχνός Στα μεταξένια φτιάχτηκε Μα διόλου δε στοχάστηκε Πως είναι υφασμένα με δάκρυ και με αίμα Θα αντισφορούσα δίμητο Μα θα ατίμητο Διαγμένο από τις πρόκες μου Τους τίμιους υδρότες μου Σκηφτός πάλι στη μοίρα μου Ανάθεμα στη μοίρα μου Μα τώρα τα καρδιά μου, όχι για τα πατούμενα, μα στην καρδιά μου. Και βέβαια εδώ θα έπρεπε να αναφέρω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να στείλω την αγάπη μου σε ένα, σε ένα παλικάρι το οποίο δεν έχουμε, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να συναντηθούμε. Ο Χατζής δεν μου έπεσε ουρανοκατέβατος, δεν ήρθε από τον ουρανό. Όχι, απλά ε, ε, κάποιος φίλος, ε, συγγενής, συγγενικό πρόσωπο, αλλά φίλος δικό μου... Ήρθε στο σπίτι τελειώνοντας τις σπουδές του για να χαλαρώσει λίγο στο σπίτι μας, να χαλαρώσει πριν φύγει για στρατιωτικό. Βγάζοντας, ανοίγοντας τα μπαγκάζια του, άρχισε να βάζει πάνω στο τραπεζάκι εκεί δίπλα, να αποστάριψουμε κασετούλες. Τι δικαίοι περισσότερος. <laughs> τι θυμάστε τις κασετούλες? Τι θυμάστε, τι θυμάστε, ναι. Τι δικαίοι. Διάβαζω κι εγώ. Κώστας Χατζής, Αλόνησος Κώστας Χατζής, Ρεσιτάρ Κώστας Χατζής, Live, ε, Χατζής, Κώστας ΟΕ, mm. Χατζής, Κώστας, Πέτρα και Φως Χατζής, Κώστας, Γιώστης, Άνιξ τι mm. έχει γίνει εδώ τέπα Ποιος είναι ο κύριο, Λοιπόν, ε, μου έκανε έτσι Έστηση το Ρεσιτάρ mm. Με το Ρεσιτάρ λοιπόν Συγγνώμη λίγο το ρεσιτάλ δεν ξέρω γιατί ήρθε και τη μαρινέλα μέσα και η πρώτη κασέτα που τσίμπησα ήταν αυτή η ρεσιτάλ και οι δύο κασέτες. Λοιπόν, πόσες φορές πήγαν και ήρθαν δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε το... Ε, ποιο έχει φύγει δεν ξέρω, πάμε να τα ακούσουμε όμως όποια και να είναι.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 Πείθος, τραπεζάκι, αριστοκρατία Φίνα πελατεία, ουίσκι, τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι Και καμιά λιστεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία Στη μικρή πλατεία, την αστεία Αργόσχολες κυρίες, παιδέτες ευκαιρίες Πείτες, τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαγιάτι Ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες Μιλούν για μεγάλη στη, στη, στη, στη, στη, στη μικρή πλατεία, Στη μικρή πλατεία, στην μικρή πλατεία, στην μικρή πλατεία, στην αστεία, ψαρικά ανθοπολία, Έξαφνο φασαρία, τα ξητζίε, ραγητσήδε, και αριτζήτε. Κουβερνάτε τριβολή στίσμο και να πλούσιοι και φραγία και πλουσίνη και ευωδία στην μικρή πλατεία, στην μικρή στην μικρή πλατεία, αστεία Ονειρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες Λολίτες, γυναικάκια, μίνι-μάξι και σορτσάκια Κύρι με κοιμονό Κρεμαστάρια στο λαιμό, μα κωμωδία, δεσπηνίες, αμαρτιά Και καρέκλες, ποικιλία στη μικρή πλατεία στην μικρή πλατεία Στη μικρή πλατεία, την αστεία Το πρωί, σνομπαρία Ψόνια στα παντοπολία, συγγραφεί στα μεσημέρια Πίνουν μπίρα, γράφουν έργα Αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες Διατρίνες ολονάζει, πέδαρει πολύ και χάζει Σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και ο ζάκι Άγχος, τάχα και αγωνία Ένα παγωτό στα τρία, στη μικρή πλατεία Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία την αστία με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη Άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι Λένε, δάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και έννοια Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία <Κι> είναι όλα γοητία Στη μικρή πλατεία <laughs> <laughs> Στη μικρή πλατεία Την αστεία Οζιγενετε Εσυ που ξέρεις τη ζωή να τραγουδάς Πήρες γλωστή από τις σάνιξη στο χνουδί. Και στην καρδιά μου την αγάπη σου κεντάς Εσύ που ξέρεις ποτέ βγαίνει το φεγγάρι Μέσα από το πέλαγος ωραίο και χλώμο Αγάπη μου, τα πόβρα με χάρη. Για να μου δώσει απ' τα χίλια σου, χιλιο εσύ που ξέρει τη ζωή. Εσύ που ξέρει, θα υποφέρει. Πιο πολύ θα υποφέρει. Μογελώ, την πίκρα μου όταν κουρνιάζω στη δική σου αγκαλιά και εγώ που έμαθα κοντά σου να αγαπάω και να γιατρεύω με τραγούδι την πληγή. Κοίτω τα αστέρια κι όλη νύχτα τα μετράω για να τα χάσω μόλις έρθει η χαραυγή. Εσύ που ξέρεις τη ζωή, εσύ που ξέρεις θα υποφέρεις πιο πολύ Πόσο αλήθεια κρύβουν η έχει αυτού, αυτού του τραγουδίου. Κάποιε φορές είναι πολύ μοναχική πορεία. Το μεγαλύτερο μέρο ε, της ε, πορεία της ζωή ενό ανθρώπου. Λοιπόν, ε, να χαιρετήσω, να καλημερίσω μάλλον στην παρέα μας, στην Άντρη μαρίδου ε, αν διαβάζω καλά, και τον ε, Music7, τον φίλο μου τον Γιώργο και ένα άλλο παιδάκι κάποια άλλο παιδάκι είδα, τον τον τον, τον, τον, τον, Στήμον, τον χαιρέτησα, τον Θάλα, τον Φιλμέγκα, όλα τα παιδάκια σας έχω χαιρετήσει. Πάμε λοιπόν για ένα ακόμα έτσι από μικρά κομμάτια δεμένα μαζί τους. Από διάφορες δουλειές, διάφορες δουλειές, τρεις συγκεκριμένα έχω πάρει Από το ΟΕ, τον γιο τη και μάλλον από αυτές τις δύο δουλειές Είναι τα επόμενα κομμάτια που θα ακούσουμε και νομίζω αν δεν κάνω λάθος Μέσα είναι και ο δεσμοφύλακας που μου ζήτησε, πάμε να το ακούσουμε απλός, χρόνια εργάτης, μουσικός και η ζωή μ' αρέσει, μ' oh, Αλλά δεν θέλω δύση ανατολή, θέλω τον ήλιο να σταθεί στον ουρανό στη μέση. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, στις πολιτείες τα πράγματα τη μύτη μου δεν πόνο, έτσι κι αλλιώς ποιος με ρωτά τι λέω για όλα αυτά. Τι ξέρω μόνο. Άλλοι ρυθμίζουνε τη γη. Ποιο θα πεθάνει, Ποιο θα ζει. Α, και το ψωμί μοιράζουν. Παίρνουν οι λίγοι το πολύ, Το άλλο παίρνουν μερικοί. Τυμίστηκε ή φωνάζουν. Και εδώ πούμε ένα άνθρωπο της μουσικός και η ζωή αρέσει, αυτό που ξέρω δυστυχώς είναι απλό τόσο απλό στα αλήθεια, που αν το πω θα μην περάσουν για ρελό που λέει τα Θα ρω πως πρέπει δηλαδή, να γίνει η μοιρασιά με τις καρδιά στο χέρι με καλά πως κόβει εκείνος που κρατάς το χέρι του μαχαίρι Στην την στην Ανατολή εκεί κρατάνε το ψωμί και το μαχαίρι Κι όταν ο ήλιος τριγυρνά πότε ποτέ, δεξιά πότε ποτέ, δεν έχει μη συμπλή. κείσουμε με όχι αφού αυτό το έχουμε γράψει με την ε... στιχουργός Σότια Τσότου που έγραψε ένα στίχο με τίτλο ε, «Μη τα πινιού». <συσίλια> Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε με ιστορία τη γλωσσολογία μας. μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε με ιστορία τη μας. Γράψε για μας τους ταπεινούς και τους ανώνυμους τη πράσης Σκαλίμαστε για τους γρανούς, οι θέατέ της παρελάσης Αν δεν υπήρχαμε εμεί, πώς θα ξεχώρισαν οι άλλοι Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς Γράψε βρε ιστορία, δύο λόγια και για μας μη μα περιφρόνα, μη μα περιφρόνα Γράψευε η ιστορία δύο λόγια και για μα Αρενί σου τα μπουρή, αρενί τα μπουρή Από την ίδια λάσπη βλαστήκαμε κι εμεί Για μα δεν νοιάζεται κανεί Είμαστε τα γράφω το χιόνι Μα ξέρουν πέντε συγγενεί Η μάνα μας και οι γειτόνι Μα δεν υπήρχαν δεκοί Μους έτσι ξεκόριζαν οι άλλοι Αν δεν υπήρχαν οι μικροί Η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, η Ιστορία, Ιστορία, η Ιστορία, Σ' άφηνε την τελευταία του πνοή. Μέσα από νέε και σε βρυσιέ, πτυχέ και φασαρία, ο άλλο σε παζάρευε ένα μεγάλο μαγαζί στο έμπα τη Ιερουσαλήμ στην κεντρική πλατεία. Μήπω το έχω ξαναπεί για ένα μεγάλο μαγαζί, το πιο ωραίο μαγαζί στην κεντρική πλατεία. σω το ξέρετε κι εσεί, ίσω περάσατε από εκεί. Γράφει ούδα και ή. Φίρμα Ιούδα και Σία. <ΣΠΠΠΠΠΠΠΠ> Μωρή ήταν έμπορο καλό και εγώ τον έλεγα ληστή. Και εγώ τον έλεγα φωνιά, το φίλο μου Ιούδα. Κίτρινοι, μαύροι και λευκοί, όλοι ψωνίζουν από εκεί. Και ολοβροντούν και ολοβροντούν. Μάρκα, δολάρια και σκούδα. Μήπω στο έχω ξαναμπεί, ένα μεγάλο μαγαζί. Το πιο ωραίο μαγαζί στην κεντρική πλατεία. σω το ξέρετε κι εσεί, ίσω ψωνίστα από κει, γράφει ούδας και η Που είπαν πως κρεμάστηκε από την τροπή του μια βραδιά Τον είδανε στην καρδιδιά με τα στοιχιά να παίζει Μα είναι ψαλμή για τι γριές θρησκευτικά για τα παιδιά Ο Ιούδας ζει και έκλεισε για πόψε εδώ το τραπέζι Μήπως σας το έχω ξαναπλύει για να μαγαζί Το πιο ωραίο μαγαζί στην κεντρική πλατεία Ίσως το ξέρετε κι εσείς ίσως ψωνίστε από εκεί Γράφει Ιούδας και η κυρμα Ιούδας για φρένει είναι δικό σας Από αυτό που θα πω δηλαδή Στο διεθνές του μαγαζί <στοί> Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο και λέγαν τα δικά τους Λέγανε για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικού που τρώνε τα παιδιά τους <Και> Στο διεθνές στο μαγαζί μονολογούσαν χαζί για τη ζωή στο κρίμα Πως είναι τροπή, πως είναι όλου του κόσμου η σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα και ένας νέος μοναχός βγραζόταν σκεφτικός πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζί όλοι οι ανθρωπιστικοί Τα βλέπα μασπριμέρα Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση χαζί, Και λέγανε πως φτάνει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 και έλεγε να δανε χαζί όλοι οι άνθρωποι στη γη, τα βλέπαν μέρα. Στο διεθνές το μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζί λέγανε αστεία λέγαν πως ψέμαν να πεις αν θέλεις να γελά κανείς λέγε δημοκρατία στο διεθνές το μαγαζί Αφού τα ίδια ανεχασίτα, είπαν και ένα χέρι. Λέγαν πω θα έρθει η στιγμή να μετάς προπεριστερί και γη. Με τα σπροπεριστερεί κι ένα νέο μοναδό. Απ' την κραζιότητα να σκεφτεί κοκ. Πάρα με ραντεοτέρα και λέγαν αντανέκα. Σύριο, οι άνθρωποι στη γη. τα βλέπα μα Νυχτώνη δόξα το Θεό, θα πέσω να ξεκουραστώ Ήταν η μέρα μου πικρή, αλλά την ίδια σα αφήνει Νυχτώνη δόξα, την ίδια και με πάει, πάει, πάει. Α το πειράδει Λίγα πάλι Αυτό πρωί στο Πήγα, με παίρνει για κουτό Πάει να μου φάει το μερτικό Μα το πήρα επίσης γαμπάρι Λίγα πάλι Έχει βδομάδα τα καρδιά που με σταυρώνουν βαδιά πόσο ακριβή είναι η χαρά για μένα ναι το χαρά να με του Θεού τη χάρη ψηλά κρατάω το κεφάλι τον είδω ξαντώ τα θα πέσω να ξεκουραστώ θα δω στον υπλό μου πουλιά θα το γεσένα από και με του Θεού χάρη οι δυο θα γίνου με ζευγάρι και με του Θεού χάρη οι δυο θα γίνου με ζευγάρι Αγαπημένη μου γύρε στον νόμο μου δώσ' μου το χέρι σου να βρω το δρόμο μου κι αν το σκοτάδι σε έχει πληγώσει κι αν την καρδιά σου έχει ματώσει πάψε να πάρ' Τι πάρει κάνε κουράγιο, και για μας. Πολλέ κοπέλα, άσε να κάνουμε το χατήρι εδώ τη ΔΕΤΡΟΓΙΒΑΝΙΑΣ. Και λέμε με ένα τρίχο τη Ιώτια Τσότου που έχει τίτλο Ένα Γερμανό Κινέζο. Ένας Γερμανός και μια εβραία, γνωριστήκαν κάποιο καλοκαίρι Ήτανε γλυκός και ήταν ωραία κι όμως δεν το έδωσε το χέρι Κλαίει η μικρούλα στα κρολιάγη, μέθυσε στο καπηλίο αυτός Κι είναι τόσο ωραίο παλικάρι, Θεέ μου γιατί είναι Γερμανός Δεν μπορώ να σ' αγαπήσω πραντς, κάποιο βράδυ πέρασαν τα τάντς Σ' άλλο λουδικό σαν χάμου, με στο κέτο τη μικρή καρδιά μου. Δεν μπορώ να σε αγαπήσω, πρανς. Κάποιο βράδυ πέτασε στα τάντ. Σ' άλλο σαν χάμου, με στο κέτο τη μικρή καρδιά μου. Ένα Γερμανό και μια Εβραία κάποιο βράδυ δώσανε τα χέρια. Ήταν γλυκό και ήταν ωραία. Κι έλαμπαν στον ουρανό τα αστέρια. Ήμουν 7 χρονών, του λέει, στο μεγάλο του βομβαρδισμού. Ήμουν 9 χρονών, τη λέει, σαν και σένα έκλεγα κι εγώ. Ήταν ο πατέρα σου εσέ, Τρέπεσε το ξέρω που το λε. Κι εγώ με και εγώ που σου το λέω, το δικό μου γέρο, η περαιό σκοτώσω, πατέρα σου, εσές, μα εσύ, τι τονω, πατέρα, σου εσέ. Μα πάει η κάρδια, σύντη χτε, που το τρέπεσε το ξέρω που το λέω. Βρεύτηκαν κάποιο καλοκαίρι Στάθηκε μικρή νύφουλα ωραία Ακουμπώντας το πλατή του χερίου Έλα μπέσα με ρατώ σκοτάδι Έλα μπέσα μη Φέρακινον το βράδυ, τέλειος ε; Ο πολεμός αυτός. Εκείνος τελείωσε Σκόλακα δεν κάνουμε αφιερώματα μόνο όταν πεθαίνουν οι καλλιτέχνες Παπάνω να χτύπησω ξύλο τουλάχιστον για, για τους ανθρώπους που αγαπάμε Τους καλλιτέχνε που αγαπάμε Μου πεις για όλους Οκ okay, δεν έχουμε αφιερώμα μόνο Δεν κάνουμε αφιερώματα μόνο αυτό μας αρέσει. Εδώ είμαστε Πολύ με με είναι ζωή, ζωή. Μακρύ θα φύγω να πρωί Πάμε να ακούσουμε το αεροπλάνο Πολύ με πίκρα, ζωή Μάκριά θα φύγω να πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Αφιερωμένο στο Όταν κοιτά από ψηλά, μια σιγή με ζωγραφιά. Και εσύ την πήρε σοβαρά. Και εσύ την πήρε σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήλια ή ανωτεράπει. Το μεγαλύτερο ανακτορό μια με ένα μικρού γητόπι κι όγι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξει, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις Αγαπημένοι μου μη κλαις Πάμε μαζί ψηλά αν Να δεις τη γη απ' τι Ένα ουφεγγάρι είναι και εκείνη Όταν κοιτάς από ψηλά Niazi ο Cosmos Ografian Kessel Sovara, qui se t'oblige les sovara, mia Ορίσουν, ναι, οι ομορφέ και τα στολιά γιατί σε πλήγωσε είσαι δάμποζε από ξυλαμβάντα κοιτάξει Δασου ε, βανίδα σου φανί τόσο σύμπαντό που στη στιγμή θα το ξεχάσει. Αγαπημένοι μου μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά να Να δεις τη γη απ' τη Σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκεί Εδώ κλείνουμε όλο αυτό το πράγμα που κάναμε σήμερα και θα πούμε, θα κλείσουμε με το χαρτί που <Και> <όχι γράψει. Και> του γράψει αυτός ο θαυμάσιος ποιητή Ηλίας Λιμπερόπλος που αυτά τα τελευταία χρόνια μας έδωσε πολλούς προοδευτικούς τείχους και πήματα, όπως το περιστρεφόμαστε, πέτρα και φως και άλλα η κλωτσιά, και το, η κλωτσιά, συγγνώμη, και το χαρτί που μέχρι αργά το ψάχναμε χθε με ρούλα, τώρα α το ακούσουμε. Μιλάει για έναν τύπο και για ένα χαρτί. Πάμε, ρε παιδιά. Αρχίζω με τη ότι κάτω από ένα φανάρι του Δήμου. Το φανάρι αυτό αχνοφέγγει είναι ένας τύπος και περιμένει, και κάτι περιμένει που ίσως έρθει, ίσως δεν έρθει. Δεν μένει συνέχεια κάτι από αυτό το φανάρι αλλά βολτάρει, πάει 5-10 βήματα δεξιά αλλά τόσα αριστερά και να, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Είναι έτσι, ανήσυχο. Κάτι περιμένει που ίσω έρθει, ίσω δεν έρθει. Είναι λέει ο ποιητή, βαριά η ατμόσφαιρα, έχει ομίχλη και κάνει και κομμάτι κρύο. Αυτός εκεί, περιμένει. Να, περαδόθηκα, παντά, παντά, Κάτι περιμένει που ίσω έρθει, ίσω δεν έρθει. Συλλοβρέχει κιόλας και αυτός μουρμουρίζει βρίζει, βρίζει, βρίζει, βρίζει Αλλά δεν λέει ο ποιητή τι βρίζει Λέει όμως ότι είναι ανήσυχος Ξαφνικά ακούει μια φωνή Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί Δεν είναι άνθρωπος Δεν είναι χειρότερο. Αλλά αντιλαμβάνεται ότι η φωνή αυτή έρχεται από κάτω Και κάνει έτσι και βλέπει κάτω να χαρτί. Λες να μου μιλάει το χαρτί Να το ρωτήσω Μήπως μου μιλάς Ναι λέω, αυτό Και τι θέλεις Λέει κύριε τι σας εγώ Και με πατάτε και με κλωτσάτε Έχει όλα Και πει πίστορα σε ένα χαρτί mm -hmm. Τι να σου πω βρε βλέπει ότι εγώ εδώ πέρα περιμένω Και όπως πηγαίνω έρχομαι πέρα δόθηκε και εσύ μπροστά μου Και θα σε πατήσω και θα σε κλωτσήσω Άλλωστε στη ζωή ο καθένας μας κλωτσάει ό,τι μπορεί και όποιον μπορεί Και εσύ, και εγώ, και αυτός, και αυτή άλλοτε είμαστε ένα πόδι που περνάει Και άγρια βάναψε τον άλλον να Και κι άλλοτε τάχα η μίση δυνατή είμαστε απλώς ένα το χαρτί στο πεζοδρόμιο της ζωής τα ακούσεις χαρτί» λέει «Ναι τα σε παρακαλώ λέει, εσύ, τι θέλεις εδώ πέρα. Μα... Το λόγο θα σου δώσω, βρε, τι περιμένω εγώ εδώ πέρα. Γούστο μου είναι και καπέλο μου να περιμένω που θέλω. Καπέλο είναι, δεν εννοεί, εγώ. Ναι, <Συσχε> τολμάει και λέει το χαρτί. Αυτός ο τόπος εδώ, όμως, αυτή η μεριά εδώ είναι δική μου. Δικό μου είναι αυτό το μέρος. Και ήρθες εσύ εδώ πέρα και μου κάνεις τον αφέ. Βρε, τολμάσεις και μιλάς σε μένα έτσι. Δεν βλέπεις πρέπει ότι μπροστά σου είναι ψηλός, θεόρατος και δυνατός και εσύ σε έναν παλιόχαρτο χαρτο Κι αμού σε μπροστά μου και θα σε πατάω και θα σε κλωτσάω Άλλωστε στη ζωή Ο καθένα μας κλωτσάει ό,τι μπορεί και όποιον μπορεί και εσύ κι εγώ κι αυτός κι αυτή Άλλωτε είμαστε ένα πόδι που περνάει Κι αγριαβάναν σε τον άλλον κλωτσάει Κι άλλωτε τάχα ημείς οι Είμαστε απλώς ένα σήμα το χαρτί στο πεζοδρόμιο της ζωής. να ακούσεις Κωστί, τ' ακούσεις Τρατή, τ' ακούσεις Τανάση. Άλλον πόδι που κλωτσάει κι αλλοτε σήμα το χαρτί κι εγώ κι εσείς την πλάση. <ΣΣΣΣΣΣ> Αυτό λοιπόν ήταν το χαρτί. Η τέχνη εκφράζεται με παντίους τρόπους και... Ε, κάποιοι από μας εκφραζόμαστε μέσα από την τέχνη, έτσι δεν είναι α, κάποιοι που μπορούμε Εμένα με άγγιξαν, με αγγίζουν μάλλον οι, οι στίχοι, με άγγιξαν από πάρα πολύ μικρή ηλικία, σε πάρα πολύ μικρή ηλικία η ε, στίχοι, τα τραγουδία του Κώστα Χατζή Γι' αυτό με βλέπεις καλέ μου τόσο κολλημένη μαζί του ε, όπως είπαμε και νωρίτερα, όταν είσαι στην ηλικία των 14, 15, 16 χρονών το, το, η ψυχή είναι ένα σφουγγάρι, τραβάει, τραβάει, τραβάει πληροφορίε. Ότι τραβήξει λοιπόν, ποτίζεται, πώς το λένε βρε, παιδί μου και αρχίζεις και ψάχνεσαι, αρχίζεις κάποιες φορές μάλλον ε, ψάχνεσαι και εσύ ίδια, γυρίζεται προς ασένα όλη αυτή η ενέργεια και θέλεις, το έχεις ανάγκη, το, το ζητάς για να βρεις τον εαυτό σου Να κάνεις αυτές τις βουτιές μέσα σου Αρκετές φορές λοιπόν εμένα μου έδωσε το το το okay, ο Κώστας Χατζής Μου έδινε το ερέθισμα αν θέλεις μέσα από τα τραγούδια του Μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του Να κάνω αυτές τις βουτιές που πολλές φορές δεν ήταν ευχάριστες Και να βγα βγαίνουν στην επιφάνεια ότι κρυβόταν και αυτό, πίστεψέ με, με βοηθούσε σε πάρα πολλές φάσεις, είτε δύσκολες, είτε χαρούμενε, είτε ότι ε, σε πάρα πολλές φάσεις με βοηθούσε προσωπικά. Φαντάζομαι και εσάς, ένα βιβλίο, πάλι το ίδιο, ε, μια καλή ταινία, ε, στο είπα άλλωστε ότι η τέχνη εκφράζεται με πάρα πάρα πολλούς ε, τρόπους. Ε, να... Θα ακούσουμε και το Δεσμοφύλακα, είμαστε και 51 και βεβαίω θα τον ακούσουμε Πριν όμως θα πέρασουμε να ακούσουμε πάρα ένα κοχύλι από το Αιγαίο με τον Κώσα κατζή και την Μαρινέλα Να βρω γιατί δεν τον έχω στη λίστα τον Δεσμοφύλακα Και θα κλείσουμε βέβαια με τις ε, περίφημες, με τις υπέροχες Με πιο σωστά η λέξη, περιστροφέ.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 να έχει στο ταξίδι συντροφιά κι από το φιλι το τελευταίο κράτησε σταχύτη τη δροσιά η καρδιά μου φίλο φίλο μα το μένει τριαντά φυγιά στο Αιγαίου και στον ήλιο θέλουν πω νιώθω μοναξιά. Άσε την αλμύρα από τα λάτι, Κάτω από τα μάτια τη ιοπή. Πάρε τη φυγή το μονοπάτι. Τέτοια ώρα τίποτα μην πεις Μόνο θα ξαναρθώ να μου ταξεις Όταν το μαντήλι θα χαθεί Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις Σ' όλο το Αιγαίο να ακουστεί Υπότιτλοι AUTHORWAVE Τα μέρα τον ακούω που γυρνάει Τα παπούτσια του Πώς το λέει Χτυπάει θυμί, τα, τα, τα, τα, τα, το, το κάνει πολύ όμορφα ο Κώστας ε, χαντήσ, Πέρα δόθε mm. Νομίζει ότι Αυτός ε, είναι ελεύθερος Και εγώ είμαι κλεισμένος Με στη φυλακή Είναι ο δεσμοφύλακας του λοιπόν Και τα λέει ο Κώστας Εδώ τώρα με τον δεσμοφύλακά του Για πάμε να ακούσουμε την ιστορία του ε, Στη σας ευχαριστώ. Τον ακού που περνάει Ταν τα κούνια του χτυπάει Στο μικρό του παραθύρι Όλος κείπει και κοιτάει Είναι ο δέσμο φυλακάς Κι είναι ελεύθερος νομίζει Που μπορεί όλοι την ώρα Στους διαδρόμους του να γυρίζει Κάθε μέρα η ίδια ώρα η στολή του θα χωρέσει το περιστροφό στην μέση αυτού κι αν την αρχή η βάρδια μην του πάρουνε τη θέση Είναι ο μα φυλάκι σε μένος μοιάζει Πίστε, Πίστε, χρόνια θυμίζουν στον Θάνο τα τραγούδια αυτά υπάρχει πάντα ελπίδα στον κόσμο μια ελπίδα που μας περιμένει στο τέλος του σκοτεινού μονοπατιού να μας φωτίσει να μας σκεπάσει και να μας κάνει να θυμόμαστε τι είναι η ανθρωπιά η αγάπη και η φιλία η πραγματική φιλία όμως όσα βάσανα και όλοι και ξέρουμε τι σημαίνει φιλία με όλα τα γράμματα και τα πέντε κεφαλαία Όσα βάσανα και πληγές και να μας γεμίσουν πάντα θα έχουμε την ελπίδα που είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή μέσα μας και να είναι πάντα ζωντανή. Ότι οι πληγές θα κλείσουν και τα χαμόγελα θα ανθίσουν, θα ανθίζουν πάντα. Έστω και για αυτούς που τα έχουν χάσει, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα ανθίσουν ξανά. Οι μέρες ε, του Πάσχα... Ε, Πέρασαν, πλησιάζουμε στην Ανάσταση Στην Ανάσταση του Κυρίου μας Αυτός που μας έμωθε Τι άλλο Την αγάπη Αν ανοίξουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο Και το διαβάσουμε σωστά Θα δούμε ότι δεν υπάρχουν Δεν υπάρχει κόντρα, Δεν υπάρχει πόλεμος Δεν υπάρχει ανταγωνισμός Δεν υπάρχει τίποτα Υπάρχει ένα όμορφο ταξίδι Σε αυτή, αυτή την γη Λοιπόν, έχουμε για όλους σας να είναι όμορφο. Αυτό που λέω συχνά, η διαδρομή, η ζωή μάλλον, είναι πολύ μεγάλη για να την ταξιδεύεις μόνη και πολύ μικρή για να την ξοδεύει. Ας την περπατάμε σωστά, με φίλους, με ανθρώπους που αγαπάμε, με ανθρώπους που μας δίνουν θετική ενέργεια πάνω απ' όλα και όχι μόνο μας, αλλά να δίνουμε κι εμείς. Ε, Κάποιο παιδάκι εδώ ίσως αναρωτηθεί κάποια πράγματα με αυτά που λέω Τα λέω και τα πιστεύω Όμως όταν αυτό που δίνεις χτυπάει σε τείχο και σου έρχεται και σαν χτύπημα αυτό κάπως σε πληγώνει. Δεν τα παρατάς, συνεχίζεις δεν λέω Τα παρατάς, συνεχίζεις Όμως δεν πάβει να σε στενοχωρεί η Ανάσταση του Κυρίου μα που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες αύριο μεθαύριο εύχομαι να αναστήσει όλων τα όνειρα της ελπίδας που βαθιά μέσα τους κάπου βρίσκονται έτσι σε ένα Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη παρέα σας ε, σήμερα και ειλικρινά πιστέψτε με μεγάλη χαρά μου που ε, ακούσαμε μαζί τον Κώστα Χατζή γιατί για μένα δεν είναι δεν το ευχαριστιέμαι κάτι, ειλικρινά πιστεύστε με το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν το ευχαριστιέμαι οτιδήποτε είναι αυτό, αν δεν το μοιράζομαι. Δεν ξέρω, έτσι είμαι φτιαγμένη. Λοιπόν, κακό, σωστό, λάθος, δεν ξέρω. Πάντως, όταν το μοιράζομαι, οπότε όλα τα ευχαριστώ είναι για εσάς. Αυτά πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που είναι για τους φίλους που δεν βλέπω τα ονόματά τους Να φύγουν ε, οι πολύ όμορφες περιστροφές Είναι ένα τραγούδι που το ψάξα πάρα μα πάρα πάρα πολύ Γιατί το είπα, το, το είχα σε κασέτα, την δικαίη μάλιστα Αλλά δεν το έβρισκα εύκολα Και χρειάστηκε να πάω επάνω ε, να ψάξω μάλλον στο στούντιο Να ψάξω πάρα πάρα πολύ γιατί ο Χατζής ε, δεν ακουγόταν και τόσο πολύ στα ραδιόφωνα τότε Λοιπόν πάμε να ακούσουμε τις ε, περιστροφές ε, Καλά να περάσετε αυτές τις μέρες Το μουσικό νεροδρόμιο δεν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ε, κοντά σας Δηλαδή δεν θα είναι την Παρασκευή Και την Τετάρτη του, του Πάσχα ενδεχομένως και την Παρασκευή Θα είναι όμως μετά του Θωμά Έτσι δεν είναι καλά το πάω Όχι Πότε είναι το θέμα. είναι καλά, είναι Πάσχα, ναι, καλά λέω, μετά το θέμα ναι, λίγο όχι λέω, το ποιον πιστεύσουν. λοιπόν πάω να <laughs> πιστεύω εμένα, σε μένα. Πάμε να ακούσουμε τις, ε, περιστροφές και να σας χαιρετήσω. <κλήστες> Τη ο Μικρόν, την Αλκιονίτσα, την η Μαρίδου, τον Κρό, τον Φιλιμέγκα, τον Παντελή, τον Σκόλακα, τον Θάνου, τον Τράβελο, γεια σου δική μου, τον Βέρτ, τον Πάντελή, τον είπαμε, τον Χόρχε, την Κρυστάλλο μας, τον Σκόλακα, που πολύ καιρό είχαμε να τον δούμε στην παρέα μα, στην σοφούλα μα και όλους όσου δεν βλέπω περιστρεφόμαστε, εσεί και εγώ και άλλοι περιστρεφόμαστε αναπνέοντας σε θάλη Πάμε <laughs> Περιστρεφόμαστε αναπνέοντας σε θάλη Περιστρεφόμαστε και κοιταζόμαστε Λέμε η ζωή δεν είναι αυτή που ονειρευόμαστε Λέμε την κρίμα διαρκώ να σκοτωνόμαστε Κι όμως είναι αυτή που μας αξίζει Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε Σας στέλνω την όμως, αγάπη όμως. μου Λυγόμαστε. Γεια σας Και πάμε σπίτι μας και ήσυχοι Κοιμόμαστε και περιστρεφόμαστε Κι εσύ και εγώ Κι άλλοι Κι όμως κοιμόμαστε με ήσυχο κεφάλι Περιστρεφόμαστε στον κόσμο την αυλή κάτω από την τέντα του γαλάζιου ουρανού μας. Και έχουμε γίνει ο καθένας μια απειλή. Μια απειλή του φουκαράτου διπλανού μας. Και κοιταζόμαστε. Λέμε ο κόσμος είναι ζούγκλα, ε, μην γελιόμαστε. Κλαίμε λιγάκι όταν κάπου συγκινιόμαστε. Στο δε βαριές τελικά παραδεινόμαστε και πάμε σπίτι μας και ήσυχοι κοιμόμαστε. Και περιστρεφόμαστε και κλαίνε τα πουλιά στις παρυφές καθώς γερίζουν τον λόγο. Για μας, που ήσυχοι αλλάζουνε φιλιά στην εποχή των περιστρόφων. Περιστρεφόμαστε μακάρι. Μαγκάριοι και ωραίοι! Άρχοντε φλούγοι και μεγάλοι και μικροί σαν είδος φοράθει καινούρια ρουρέ. Και ονειρευόμαστε μια όασια δύκρυνση. Να το κουράγιο, να το κουράγιο να διαβεί στο αφρυσμένο το ποτάμι της ζωής. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο και η καρδιά σου μικρή Ας βολευτούμε. Ας βολευτούμε και ας πάμε να κοιμηθούμε. Η γη μαζί μας περιστρέφεται και εκείνη. Κι ίσως γι' αυτόν έχουμε πάθει ο ρόλος σκοτοδύνει. Περιστρεφόμαστε τριγύρω απ' τις ώρες κάποιων ιδανικών μας στις σημαίες. Κι ύστερα, πάγκι, δεν βαριέστε να γίνει. Σε κι αυτές την ευθαλή. Και περιστρεφόμαστε. Και κλαίνε τα κουλιά στις Καθώς Καθασχυρίζουνε τον λόγο. Για μας, που ήσοι διαλάζουμε, φιλιά, την εποχή των περιστροφών των περιστροφών των περιστροφών τον περιστροφών τον περιστροφών